Μαζά ακούτε μ α Mitsач Mohammad! Μου η desserts ό了 α η συμπερινταν oneself, ακούτε όλα="#ự rethink η συμπερινήκη μα δεν μα έφτανε η καραντίνα, όλα αυτά τα βάσανα, απαγορεύσει κυκλοφορία, νοσούντε, όλο αυτό το βαρύ πέπλο που υπάρχει πάνω από τον πλανήτη και πάνω από την Ελλάδα. Ήρθε και η παρέτηση τη Όλγα Τρέμι από την ΕΡΤ να δώσει τη χαριστική βολή στην κατάθλιψή μα, στη μιζέρια μα, στη στεναχώρια μα. Χάσαμε την Όλγα Τρέμι, δεν ξέρουμε του λόγου, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Έκανε μια έντοξη καριέρα συνολικά και στο Μέγκα το παλιό. Και στην ΕΡΤ τώρα το λίγο καιρό που είχε αυτή την εκπομπή είχαμε δει ωραίες στιγμές, μας είχε χαρίσει ωραίες στιγμές ήταν εβάλσαμο στην καρδιά και στην ψυχή όλων χάσαμε την Όλγα Τρέμι να μείνουμε σε αυτό θα θυμηθούμε, ξεκινάμε έτσι σήμερα μεγάλη τρίτη της Κασιανής να θυμηθούμε ε, τρεις νομίζω καλέ ε, στιγμέ τη Όλγα. Τώρα για να αλλάξουμε θέμα, ο Ιταλός Πρωθυπουργός ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη έβγαλε τις γάζες από το πρόσωπό του και οι πρώτες φωτογραφίες κάτω τον κύριο του κόσμου. Μπερλουσκόνη Μπερλουσκόνη την παράσταση την έκλεψε ο τραγουδιστής, ο γνωστός τραγουδιστής στο YouTube YouTube, Ο Μπόνο, που είναι και φίλο του Ιρλανδού Πρωθυπουργού. Και κοντά σε όλα αυτά, έχουμε και μεταφορά και αυτού το του κλίματο και πιο ανατολικά έχουμε τη μεταφορά του κλίσματο στο Ντάντ. <ΣΣ2> οι άνθρωποι είναι αυτό που μετράνε. Και οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζουν σε ένα καθεστώ απίστευτη ανασφάλεια. Ανασφάλεια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Α, Όταν ακούω τον Υπουργό Οικονομικών. Δε Εσεί δεν τι, βλέπατε του ανθρώπου τα νούμερα. Ναι, βλέπατε, όχι, δεν έχει και δίκιο, κυρία Τρέμη. Εμά τα νούμερα θα μα βγάζανε από αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι έλα. η διαφορά Έλα τώρα Αυτή είναι η, διαφορά. Αυτή είναι η, διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά Νομίζω η καλύτερη στιγμή ήταν αυτή Όχι τα Σαρδάμα Αυτό που με την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, Όχι μια τυχαία Την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, Να τη λέει καημένη Η Όλγα τρέμει σε μια βραδινή εκπομπή εκεί Έλα τώρα, έλα καημένη Ό,τι καλύτερο έχουμε δει σε τηλεόραση γιατί κάντε το εικόνα, έχει σημασία πια λέει πια καημένη και όλο αυτό προσεφέρει στην ενημέρωση σίγουρα και στι αντιλήψεις που διαμορφώνουμε με βάση την ενημέρωση που μας δίνουν τα μέσα ενημέρωσης για τον κόσμο και για τα θέματα που μας απασχολούν δεν ξέρω αν είχε διαμορφώσει τέτοια αντίληψη για τα θέματα που μας απασχολούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή αν διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο πάντως η κρίση, η καραντίνα, η, της, ε, η κρίση του κορονοϊού και η καραντίνα, τον έχει βοηθήσει να διαμορφώσει αντίληψη για πράγματα που όλοι τα θεωρούμε δεδομένα, επειδή κυκλοφορούμε και είμαστε με στη ζωή. Ο ίδιο λοιπόν, ε, αόρατου ανθρώπου του χαρακτηρίζει, δεν του είχε δει, δεν είχε καταλάβει τι ακριβώ κάνουνε. Από εδώ και πέρα όμω έχει καταλάβει τι ακριβώ προσφέρουνε. Οι υπάλληλοι των καθισμάτων τροφίμων, των τα παιδιά μεταφέρουν έτοιμο φαγητό, αλλά και εργαζόμενοι που καρτούν νύχτα μέρα τι πόλει μα καθαρέ. Όλοι αυτοί δίνουν ζωή στη ζωή μας. Είναι σίγουρο πως όταν πέρασει η κρίση θα βλέπουμε αλλιώς τους ανθρώπους που γεμίζουν τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Θα ανησυχούμε αν το παλικάρι στο μηχανάκι δεν φοράει το κράνο του. Και θα λέμε καλημέρα στις γυναίκες και στους άντρες που θα αδιάζουν τους κάδους τη γειτονιά μας. Δεν θα είναι πια όρατοι. Όπως ήταν ίσως για κάποιου στους κάποιου είναι και ο ίδιος προφανώς Το λέμε πολύ μεγάλη χαρά και υπάρχει μια κατηγορία συνανθρώπων μας που έχει ανακαλύψει ξαφνικά το λειτουργήμα που επιτελεί ο άνθρωπος που μαζεύει τα σκουπίδια, το λειτουργήμα που επιτελεί ο εργάτης η εργάτρια, ο υπάλληλος του σούπερ μάρκετ και αισθάνονται την ανάγκη να το αναφέρουν και να το ξανααναφέρουν γιατί τώρα κατάλαβαν τι ακριβώ κάνουν όλοι αυτοί ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμη και τώρα αν θέλουμε να μας ειλικρινεί, του θεωρούν β' κατηγορίας ανθρώπους, β' κατηγορίας εργαζόμενους. Ε, ήταν οι πρώτοι από τους οποίους έκοψαν μισθούς, συντάξεις, από αυτή την κατηγορία που τώρα τους θυμήθηκαν και δεν είναι αόρατη, όπως λέει ο Κυριάκος Μιτσοτάκης, ε, τώρα κατάλαβαν ποιος ακριβώς κινεί την κοινωνία και ποιο είναι η κοινωνία, ποιο παράγει πραγματικά, πραγματικά στην κοινωνία και ποιο είναι ο κυφίνας. Τη κοινωνία. Τώρα το κατάλαβαν στα λόγια, γιατί είμαι σίγουρο ότι μόνο τελειώσουν όλα αυτά. Θα επανέλθουμε στα γνωστά και όταν θα βγουν οι ήρωε εργάτε καθαριότητα να διεκδικήσουν κάτι, θα φωνάζουν όλοι αυτοί και τα τσιράκια του ότι αφήσανε βρώμικε τι πόλει, ότι λέγανε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Ότι δεν χρειάζεται να πάρουν παραπάνω επιδόματα, βαρέα ή οτιδήποτε άλλο. Τα έχουμε ζήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι τώρα το παίζουν φιλεύσπλαχνη και ότι έχουν κατανοήσει. Ποιο ακριβώς κινεί την κοινωνία. Απ' την άλλη πλευρά, είδαμε όλο το βίντεο, ο Μποτσέλη, ο Αντρέα Μποτσέλη στε, ο, στο Ναό στο Μιλάνο. Κλειστό ο Ναό, είχαν και Πάσχα προχθές, έψαλε τραγούδι, έψαλε ημνους αυτό συγκίνησε πάρα πολύ του πάντε εδώ, γύρω-γύρω, στην Ελλάδα. Βλέπουν όλοι και συγκινούνται μόνο που το βλέπουν, χωρί να ακούνε το τραγούδι και μόνο ότι βλέπουν την εικόνα. Νιώθουν πάρα πολύ συγκινημένοι. Είναι αυτή η συγκίνηση που ξεκινάει πολύ γρήγορα και τελειώνει πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά δεν είναι καν συγκίνηση. Κοπιάρουν και εκεί, κοπιάρουν συνέστημα. Είναι πολιτισμόδα τον τελευταίο καιρό. Έτσι λοιπόν, εμεί εδώ, ποιο είναι είναι αντίστοιχο Μποτσέλη, Μποτσέλη, ο Έλληνα Μποτσέλη. Προφανώ και βεβαίω ο Πέτρος Γαϊτάνο. Εσύ με βάση αυτέ τι νέε συνθήκε, με ποιο τρόπο θα δραστηριοποιηθεί καλλιτεχνικά, για να ακούμε και Πέτρο Γαϊτάνο. Είχα στο μυαλό μου κάτι όπω αυτό το υπέροχο που έκανε ο Μποτσέλη. Όμω αυτό, επειδή είχαν πολύ τραγικέ καταστάσει στην Ιταλία, φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα και γρήγορα το είχαν οργανώσει. Εμεί ευτυχώ δεν είχαμε αυτέ τι πολύ ακραίε συνθήκε. Και έτσι πιο νωρί δεν, δεν μπήκαμε στη διαδικασία να το οργανώσουμε. Είχα στο μυαλό μου κάτι, φαίνεται πω δεν μα προκύπτει. Α, μα ακούτε. Δεν μα ακούτε. Καφίγκερα σαμπάνα. Αγκουτέρουαλ καπιτάν. Δεν πεισκοντρα βανδίστα. Στο μυαλό μου, κάτι φαίνεται πω δεν μα προκύπτει. Εναπάθουμε μια συμφορά πολύ μεγάλη ώστε να απολαύσουμε τον Πέτρο Γαϊτάνο να κάνει τον Μποτσέλι. Με αυτό το ύφο το γνωστό, καταλαβαίνει ο καθένα. Είναι ωραία φέτο που ενώ μα λείπει ο Πέτρο Γαϊτάνο με του ψαλμού, τα εγκόμια και όλα αυτά που βλέπαμε κάθε χρόνο, τον έχουμε μέρα παραμέρα, σχεδόν κάθε μέρα, σε κάποιο κανάλι, σε κάποιο μέσο ενημέρωση να καταθέτει τι απόψει του και λέει αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Το λέει και λυπάται ότι δεν είχε τη χαρά ο ίδιος να τραγουδήσει σε ένα πολύ βαρύ πένθο που θα έβρισκε τη χώρα. Οπότε δεν είχαμε τη χαρά όπως είπα δεν είπε τη χαρά, δεν είχαμε την ευκαιρία να το οργανώσουμε όλο αυτό. Περιμένουμε κάποια συμφορά, θα χτυπήσει μεγαλύτερη τη χώρα έτσι όπως πάει η χώρα. Οπότε θα έχουμε τη χαρά να τον απολαύσουμε στα σκαλιά τη εκκλησίας να ψάλει τραγουδάει ή ό,τι άλλο χρειάστη στον ιερό ναό στο Κουκάκι όπου πήγε ο ιερέας προχθές και κοινωνούσε από την πίσω πόρτα όπως είδαμε όλοι ήταν ένα περιστατικό έχει πάρει έκταση, τον κυνηγούσε η αστυνομία δεν τον έβρισκε, τον κυνηγούσε έψαχνε μάλλον είχε πει ότι τον κυνηγάει γιατί έχουμε παράβαση νόμου Βγήκε σήμερα το πρωί Ο πατέρας Γιώργος είναι Ο εφημέριος εκεί του ναούς Τον Γιώργο Παπαδάκη Από εκεί τον ακούσαμε εμείς Και μίλησε τηλεφωνικά για το συγκεκριμένο θέμα διάθεση, να, πούμε, να πούμε και κάτι μια ακόμα, μαζί σας. Ότι ένας ιερέας Λογοδοτεί πρώτα στο Θεό Και μετά στην ανθρώπινη δικαιοσύνη Δεν την παραγράφει Αλλά όταν τίθεται θέμα στην ειδήσιος, Ακόμη και ο νόμος Μιλάει για σύγκρουση καθηκόντων. Ε, λίγα νομικά έχω κάνει στο Πανεπιστήμιο πριν γερωθώ και μπορώ να διακρίνω τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι. Οπότε έχουμε μία αίσθηση του νόμιμου, αλλά κάρτ. Όπως έχετε καταλάβει, ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό. Ο καθένας μπορεί να διακρίνει τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι. Το λέει και ο ιερέας. Θεώρησε ότι το συγκεκριμένο δεν είναι νόμιμο, ενώ το έχουν θεωρήσει νόμιμο οι 80 Μητροπολίτε, όλοι οι ιερείς της χώρας, περίπου 10.000, ένας ιερέας δεν το θεωρεί αυτό νόμιμο και λογοδοτεί στον νόμο δεύτερον, πρώτον λογοδοτεί στο Θεό όπως ακριβώς είπε μέσα στα πολλά παλαβά που ακούγονται αυτές τις μέρες. Κάποιοι είναι πιο χριστιανοί από τους άλλους και πρέπει να το αποδεικνύουν αυτό, γιατί όταν έρθει η ώρα και ο Αγιος Πέτρος δει ποιο ιερέας λειτουργήσε, ποιο δεν λειτουργήσε, οι πολλοί θα πάνε στην από εκεί πλευρά που είχαν υπακούσει στο νόμο για την υγεία όλων μα, όπω υπακούμε όλοι στο σχετικό νόμο και τι διατάξει. Ε, Κάνα δυο δεν είχαν γιατί και ο Μητροπολίτη Κέρκυρα που επίση δεν υπάκουσε. Είναι πιο χριστιανό από του υπόλοιπου Μητροπολίτε που έχουν υπακούσει. Είπαμε Κέρκυρα και μα ήρθε στο νου ο κύριο Πέτσα. Τον γολγοθά του κορονοϊού που ανεβαίνει και η χώρα μα θα τον ακολουθήσει η Ανάσταση. Ανάσταση που ευχή μα είναι να μα βρει στο κουκάκι και την Κέρκυρα. Μουσική Ανάσταση που ευχεί όλων μας Είναι να μας βρει στο κουκάκι και την Κέρκυρα. κέρκυρα, κέρκυρα δεν το σε σου για να το μεγαλύτερο κέρδο μα ωστόσο από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση έχει όνομα και λέγεται εμπιστοσύνη Εμπιστοσύνη προς το κράτος, προς την κυβέρνηση Εμεί εδώ δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Ένα μικρό αστερίσκο θέλουμε, επειδή είναι από το χτεσινό διάγγελμα του κυριακού Μητσοτάκη, που το μεταφράζει όλο αυτό που συμβαίνει ω εμπιστοσύνη στο κράτο και την κυβέρνηση. Εμεί εδώ τηρούμε τι εντολές διατάξει, νόμου των ειδικών που η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να, τους, να τις στείλει στη Βουλή να τις και να τι υπογράψει. Όμω εμπιστοσύνη δεν έχουμε. Να είμαστε από αυτού που δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν από έχουν κυβερνήσει. Αυτόν τον τόπο. Διότι έχουμε τα θέματά μα. Για παράδειγμα, λέει χτε: Βγαίνει και ο Κυριακό Μιζωτάκη στο διάγγελμα και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και λένε ότι τώρα πια οι μονάδε συντατική θεραπεία είναι παραπάνω, ότι έχουν αυξήσει μέσα σε 5-4 εβδομάδε. Σε Να ακούσουμε πώ το είπε όλο αυτό, με νούμερα, ο κύριο Πέτσα. Όσον αφορά το θέμα του, εσύ διάκουσα και την προηγούμενη κουβέντα που είχατε ναι, ναι. Ε, ότι οι μονάδε συντατική θεραπεία από 565 πριν από 2,5 μήνε έγιναν 979. Ναι. Σημαίνει ότι έχουμε ή ότι οι έχουν φτάσει τις 2789 και έχουν εγκριθεί 4.824 με ένα μεγάλο μέρος να είναι γιατρή και το υπόλοιπο να είναι νοσηλευτικό και υλικό υγειονομικό προσωπικό. Τι σημαίνει ότι έχουμε μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Σπάμε λίγο στο παρελθόν γιατί το μέλλον είναι μια άλλη συζήτηση, δεν μπορούμε να την κάνουμε παρά μόνο αν μιλάμε υποθετικά. Είπε εδώ ότι παρέλαβαν 565 μονάδες συντατική θεραπείας τις λιγότερες σε σχέση με τον πληθυσμό αναλογικά η Αυστρία που έχει 8,5 εκατομμύρια πληθυσμό πιο λίγο από εμάς έχει πάνω, πάνω από 2,5 χιλιάδες χιλιάδες μονάδες συντατικής θεραπείας και τώρα απεδείχθησαν και εκεί λίγες για τους γνωστούς λόγους Εδώ λοιπόν λέει ο κύριος Πέτσα από 5,65 τις πήγανε μέσα σε 5 εβδομάδες 9,79 και προσέλαβαν και το κοινό, το, τον κόσμο που χρειάζεται για να λειτουργήσουν, γιατί μια μονάδα θέλει, και, νομίζω, πέντε για πέντε γιατρού, νοσηλευτέ, υπάρχει μια αναλογία. Γιατί όλα αυτά δεν γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, από το 74 και μετά, από το 81 και μετά, από το 90 και μετά, ή τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, ή πριν, τα χρόνια του Σαμαρά, ή τα χρόνια και πριν το μνημόνιο. Γιατί πάντα ήμασταν μείον και μέσα σε πέντε εβδομάδες, Κατάφεραν από 5.65 να παει 9.79 που και πάλι είναι λίγο, και πάλι είναι λίγο, γιατί όλα αυτά δεν συνέβαιναν παλιότερα και όταν ήρθε η απειλή, όταν ήρθε ο θάνατο, κανονικό όμω, αρχίσαν να φτιάχνουν όλα αυτά. μήπως δεν υπήρχε η αντίστοιχη αντίληψη, δεν υπήρχε. Θα μπορούσε να πει κάποιο κακόπιστο, δεν υπήρχε η φροντίδα προ το λαό, το νιάξιμο προ το λαό, ούτε και του λαού το νιάξιμο για τον εαυτό του. Γιατί ψήφιζαν ανθρώπου που τον κορόιδευαν και δεν του είχαν μονάδε συντατική θεραπεία όπω θα έπρεπε να του έχουν, και όχι μόνο μονάδε, και όλη την υγεία. Γιατί από το 70 και 74 και μετά, που η Ελλάδα αναπτύσσεται και είναι σύγχρονη η ευρωπαϊκή χώρα του δυτικού κόσμου, προχωράει, αλλά σε βασικά θέματα, παιδεία, υγεία και άλλα πολλά είναι πάρα πολύ πίσω. Επειδή τι έφτιαξαν πολύ εύκολα αυτέ οι μονάδε. Προφανώ πρέπει να κρατηθούν και μετά και να τριπλασιαστούν και τέτραπλασιαστούν, όχι μόνο όσο κρατάει η πανδημία, αλλά γενικώ. Το ίδιο ισχύει και με τα ασθενοφόρα, που πάντα είναι λίγα και δεν φτάνουν. Το ίδιο ισχύει και με το προσωπικό, το νοσηλευτικό και του γιατρού. Το ίδιο ισχύει και με τα σχολεία και, και, και. Επειδή καμαρώνουν ότι έχουν επιτελέσει έργο, ενώ είναι οι ίδιοι που όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι γιατροί φώναζαν για να επιτελεστεί αυτό το έργο, έβρισαν του γιατρού. Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Ευτυχώ όμως υπάρχει σοβαρότητα, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό του διάγγελμα και έρχεται και μία πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Μέχρι σήμερα θυσιάζουμε συνειδητά ένα μέρος της ευημερίας μας για να προστατεύσουμε την υγεία και την κοινωνική συνοχή. Γιατί η ύφεση το 2020 θα είναι μεγάλη. Ακόμα μεγαλύτερη όμως μπορεί να είναι η ανάκαμψη το 2021. Και σε αντίθεση με το παρελθόν, σήμερα διαθέτουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα να τεράστιο απόθεμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Χριστέ μου τι ακούω και δεν έχω και καταϊβιά μαζί μου. Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. <ΛΣ> θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. <ΛΣ> Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτώ το, το, το ξέρετε. Και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυσιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει. Τι να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυσιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει. Έβαλε όλα σε μία πρόταση. Μπράβο, σε αυτό μου του γράφει τα διαγγέλματα. Καταρχά, τα λέει πολύ ωραίο ο Κυριάκο. Του πάνε αυτά τα διαγγέλματα γιατί παίρνει αυτό το ύφο του σοβαρού. Ότι Σόζο, ο, ο άλλο Τσόρτσιλ, δεν ξέρω εγώ ποιον έχει στο μυαλό του. Αλλά και το κείμενο αυτό καθε αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέσα σε μία πρόταση εδώ είχε βάλει ότι είναι σοβαρή αυτή η κυβέρνηση και αντιμετώπισαν με σοβαρό τρόπο και ότι θα μοιραστούμε δίκαια. Τα βάρη τη κρίση, όπω το κάνουν ήδη. Αυτό το ήδη είναι πάρα πολύ καλό. Και τρίτο και καλύτερο, ότι έρχεται έκρηξη. Έκρηξη ανάπτυξη όταν όλο ο πλανήτη βυθίζεται σε πρωτόγνωρα επίπεδα ύφεση και κανεί δεν ξέρει τι ξημερώνει. Εμεί εδώ θα έχουμε έκρηξη ανάπτυξη. Θα είναι σαν αυτή την έκρηξη που έφερνε από το 16, από το 16 ο Τσίπρα. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση τη πρώτη αξιολόγηση. Όλα αυτά. Μπορεί να οδηγήσουν σε μια ταχύτατη θετική έκρηξη, θα έλεγα. Χριστώσανε στη Ανάσταση, παιδιά. Ναι, Τελειώσανε ναι, τα ψέματα. Ναι. Κλέαρχοι, είμαστε πλούσιοι. Ο κλέαρχος και πλου, ο, ο πλούτος. Κύριε, ένα βλαχοπουλέδωνας Κροατής, ο Ηλίας, γκρίνια για όλα. Αυτή είναι η εκπομπή. Παίρνετε ένα μικρόφωνο και νομίζετε ότι εργάζεστε κοροϊδεύοντα και λιδωρώντας. Ομοίω όσου εργάζονται, είναι κεφαλαία γι' αυτό κουμπιάζω λίγο, και όσου δεν εργάζονται. Αλλά αφού σα πληρώνουν και σα ακούν, ποιον ηρωνευτήκαμε από του εργαζόμενου. Νομίζω κανέναν. Δεν ξέρω πώ το κατάλαβε ο κύριο Ηλίας εδώ. Από αυτού που έχουν την ευθύνη να πηγαίνουν τα πράγματα καλύτερα σε αυτόν τον τόπο, του σημερινού, του χθεσινού, του προχθεσινού, και και και αυτού ναι. Και του ηρωνευόμαστε και του λιδωρούμε και δεν του έχουμε καμία απολύτω εμπιστοσύνη και του ξευρακώνουμε όσο μπορούμε ραδιοφωνικά πάντα. Αυτού ναι. Τους άλλους όμως δεν νομίζω να έχουμε κάνει κάτι, μάλλον λάθος το έχει καταλάβει, εντελώς λάθος, αλλά τι να κάνουμε. Πού είχαμε μείνει, είχαμε μείνει ότι έρχεται έκρηξη τόπο ο Τσίπρας. το είχε πει ο Τσίπρας 5-6 φορές, το είχε πει και ο Καμένος. Άλλες τόσες, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτες ότι έρχεται έκρηξη. Αυτό που μένει τώρα είναι να χρησιμοποιήσουν και το άλλο το κλισέ που επίσης πουλάει και θα το χρησιμοποιήσουν τους επόμενους, τους επόμενους μήνες επειδή θα έχουμε μια μικρή κρίση στα οικονομικά και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και πηγαίνει το καράβι μια χαρά. Ήταν Μα αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες. Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι. Και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ηρεμα νερά. Βάζουμε πάλι το καράβι στη σωστή τροχιά. Μέσα στη φουρτούνα όλοι γαντζώνονται από το καλό σκαρί του πλοίου και από το καπετάνιο. Και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουν αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά. Το καράβι είχε το καιρό στην δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλήπητα. Τράνταζε ολόκληρο, έτρισε. Και ταχύτητα όλο και ανέβαινε. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσανε άγρια. Τον ατμό που ξεφευγε γιαουλιάζοντα από τι διαρροέ και τα έμβολα που χτυπούσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Και ξαφνικά κάτω στα καζάνια. Ο Σταρίτσο Παντιανό ήταν, γνώρισα τη φωνή του. Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Η έχει περάσει στο κόκκινο. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Έχω Έχουν κολλήσει τα λαντήρια! Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, δεν μπορεί! Σφάλμα του καπετάνιου. Δεν έλυσε το παλαμάρι. Κέλο άδοξο. Αυτό για το καράβι. Γιατί θα το ακούσουμε πολύ του τελευταίου μήνε. Θα το χρησιμοποιούν όλοι ότι είμαστε και καλά σε αυτό το καράβι μαζί και, και στον Τιτανικό όλοι μαζί ήταν όπως ξέρουμε κάποιοι σώθηκαν από ποιες θέσεις και ποια καταστρώματα επίσης είναι γνωστό κάποιοι άλλοι δεν σώθηκαν αλλά όλοι ήταν στο δύο καράβι όμως με τον ίδιο καπετάνιο που πήγαινε πάρα πολύ καλά τους είχε διαβεβαιώσει ότι πάμε πάρα πάρα πολύ καλά και δεν βλέπανε τι ακριβώς συμβαίνει Μπροστά του. Βγήκε και ο Τζανακόπουλο σήμερα. Αυτά είναι τα καλά τη καραντίνα. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε και να τον δούμε. Αυτό που έχει ζήσει δύο χρόνια στο Εγάλεο, άρα είναι αριστερό. Βγήκε λοιπόν ο Τζανακόπουλο σήμερα το πρωί και σήμανε το τέλο τη συνένεση. Κάτι τελευταίο. Εσεί θα επιλέγατε τον κύριο Τσιόδρα ω επικεφαλής σε αυτή την προσπάθεια, εάν ήσασταν κυβέρνηση, κύριε Τζανακόπουλε. Ο κύριο Τσιόδρα είναι ένα εξαιρετικό επιστήμονα, ο κάνει τη δουλειά του με αίσθηση. Α, καθήκοντος απέναντι στους πολίτες α, και νομίζω ότι είναι α, εξαιρετικός ο τρόπος που έχει χειριστεί α, αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Εμείς, ξαναλέω, α, στο βαθμό που οι αποφάσεις κυβέρνησης παίρνονται στη βάση των εισηγήσεων των επιστημόνων στηρίζουμε. Από εκεί και πέρα τελειώνει η συνένεση. Τέλειος <Τελίως> συνένεση, το ακούσατε. Διάλεξαν τον Τζανακόπουλο να βγει να το εκφράσει όλο αυτό. Όλο αυτό που ζήσαμε, Αυτό τον καιρό τη καραντίνα τελειώνει. Τελειώνει, αρχίζω εμφύλιο, σημανε τη λήξη και την έναρξη τη επίθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δυναμωμένο, Ατσαλωμένος με θέσει, με θέσει, αριστερό κόμμα, οργανωμένο σε όλη τη χώρα, ξεκινάει την αντεπίθεση. Γιατί, γιατί παίζει ένα σενάριο, το διακινούν πολλοί και από το χτεσινό διάγγελμα θα ακούσουμε μια. Πρόταση τώρα που συνεχίζει αυτά τα σενάρια ότι θα έχουμε το φθινόπωρο, Σεπτέμβρη, γιατί μετά θα ξανακλειστούμε με την καραντίνα. Εκλογέ δηλαδή, αν ισχύσουν όλα αυτά, περνάμε τώρα την καραντίνα, θα ψιλοχαλαρώσει του μήνε του καλοκαιριού, αλλά πάντα με προσοχή. Και μετά θα έχουμε εκλογέ σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, όχι με συγκεντρώσει, γιατί θα έρχεται το δεύτερο κύμα. Θα ψηφίσουμε τσάτρα πάτρα εκεί τον γυριάκο για άλλη μια φορά, γιατί έχει σώσει το λαό, κάτι θα λένε, και είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι, αλλά στο ίδιο καράβι. Και γι' αυτό λοιπόν βγαίνουν από σήμερα οι Σιριζέ και σημαίνουν την λήξη τη συνένεση. Ποια ήταν η φράση του Πρωθυπουργού που έχει προκαλέσει μια σχετική συζήτηση. Στην αρχή αυτή τη περιπέτεια ζήτησα την ισχύ τη εμπιστοσύνη σα και μου την προσφέρατε απλόχερα. Πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά σα την ανταποδίδω καθημερινά. Δεν ξεχνάω όμω ότι αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί επαόριστον. Μετά την κρίση, η κάθε εξουσία οφείλει να εγκαταλείπει το απειρόβλητο τη ανάγκη δυναμώνοντας τη λογοδοσία. Όλο, όλο αυτό με την εξουσία και τη λογοδοσία ε, πολλοί το ερμήνευσαν αναλυτές, δημοσιογράφοι όχι αστεία, δεν είναι ταξιτζίδες, δημοσιογράφοι της σειρά. Είπαν ότι μάλλον πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, είναι ικανή Ελλάδα μέσα σε όλο αυτό το μακελιό του πλανήτη να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, θα το δούμε και αυτό από ό,τι φαίνεται και θα έχει ένα τρελό, τρελό ενδιαφέρον. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω ε, κάθε μέρα, τα παραπολιτικά, 2, 11, 10, 80. 80. Σα περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά μέσα. Πάρτε τηλέφωνο, radio.parapolitica.gr, το mail του σταθμού και τη εκπομπή. Βλέπουμε εδώ τα μηνύματα που στέλνετε. Ο Θανάη Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ε, ήχο σήμερα και επειδή η λήξη τη συνένεση είναι σημαντικό και το είπε με. Διάλεξαν τον Τζανακόπουλο να το πει και επειδή δεν το χορταίνουμε, φανταζόμαστε κι εσεί, α πάρουμε άλλη μια υπενθύμηση.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 Τελειώνει η συνένεση. Σου έτρελα τώρα έτσι, σαν να σου στε. Τι αμαντήρε ο η συνένεση. Τελειώνει η συνένεση. Αντζούγια σας σου στις πληγές. Εδώ είμαστε Είμαστε και στο site Το επίσημο site της ελληνοφρένιας ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους Και στο youtube, στο official Από κάτω έχει και εγγραφή, έχει και ένα chat η Εκατερίνη που στέλνει μηνύματα κάθε μέρα, από το όνομα μόνο καταλαβαίνει κανεί, ευτυχώ λέει που έχουμε τον Κυριάκο, γιατί με του άλλου του ακατανόμαστου θα μα είχαν φάει οι ρέγγες. Νομίζω μα κλαίνε οι ρέγγε είναι η φράση. Μα τρώει κάτι άλλο, μα κλαίνε οι ρέγγε. Αν μα φάνε οι ρέγγε, ποιο θα μα κλάψει, είναι ένα ερώτημα που ζητάει τη δική του απάντηση. Και βλέπω κανένα δύο μηνύματα εδώ, κάτι είπε ο Μπογδάνο στο τέλο πριν. Εγώ ήμουν απ' έξω, έχει τζάμια εδώ χώρο, δεν άκουγα τι έλεγε. Και λέτε εδώ κάτι να σχολιάσω, δεν έχω ακούσει τίποτα τι έχει πει. Ε, οπότε δεν ξέρω τι είπε του έκανα μια χειρονομία ε, στο πνεύμα των ημερών εδώ, το, της μεγάλης εβδομάδα. αλλά δεν έχω ακούσει καθόλου τι ακριβώς είπε οπότε δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη για αυτό που είπε ή της απάντησης ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε. Έχει έρθει η της απάντηση η δεν ξερω εγω οτιδηποτε εχει ερθει η ωρα να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Yeah, Κύριε Μπαρμαγιάννη, Βυζέκη, Πορφύριε. Χρόνια πολλά για αύριο. Χρόνια, τι είναι, τι είμαι εγώ. Εσύ, <χρονίες> <χρονίες> <χρονίες> <χρονίες> ο περί πολλών αμαρτίας περί ποσόν. Α, δεν τρέπες, εγώ τέτοια, περί Γεια σου ρε φίλε και αδερφέ, ο Γιάννη από την εξωτική Θεσσαλονίκη. Πόσο εξωτική είναι αυτή η Θεσσαλονίκη, επειδή έβγαλε δελφίνια ή Θερμαϊκού. Ε, ε, ε, ε, Ανθρώπου εξωτικού, Απόστολε, αλλά ακούω τώρα αυτά που λέτε και λέω και να μου, δίνανε, να μου λέγανε δώσε 10 ευρώ το μήνα να ακούσα λιλοφρέινα θα τα δεινα. Οκ, οκ, το ετοιμάζω. Απόστολε, άλλο ήθελα να σου πω. Ο υπουργό τη υπ Πανάπτυξη ή ο Νιάο Νιάο, ο υπουργό τη Ποιο από του δύο. Α, το ίδιο. Θέλω έτσι με το διαιτητικό σου βλέμμα να μου πει ποιο από του δύο είναι χειρότερο. Μια έφεση oh. στον Μπουμπούκο θα την είχα πάντα. Καλησπέρα, απόστολεκά μου, γιατί σε λέω απόστολο κάκο μου. Μή, είπε μια ε... μαλάτη να πει και συγκεκριμένε. Είναι από το Αποστόλη και το μαλάκα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει εξηγί. Αποστόλι α... και το. Ωραία αποστολή μου. Συντροφέ μου. Καταρχήν είπε κάτι ο θύμιο πριν λίγο για το Μπουμπούκο ναι. Ότι ήταν άστοχο αυτό που είπε. Ήταν άστοχο. Δεν ήταν καθόλου άστοχο να πει στο σύντροφο Θήμιο Εγώ είμαι αριστερό. Ποιο αριστερά από του αριστερού. Και ο, ο Μπουμπουκο είπε μια μεγάλη αλήθεια ότι τα χρήματα και 5.0 να μα δώσουν. Είναι άχρηστα, πράγματι Είπε μια αλήθεια όμως που ο Βλάκας ο Μπουμπούκος Δεν κατάλαβε ότι λέει την αλήθεια εναντίον τους Πρέπει να πούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι Ότι το χρήμα πια δεν υπάρχει Είναι άχρηστο και πρέπει να Τώρα που είναι ευκαιρία Καλημέρα συγκρατούμε, ναι. Εγώ και okay, συγκρατούμε, ενοι στο ίδιο κοιλί είμαστε. Έχουμε... Άλλες φυλακές έχουμε εμείς, εμείς έχουμε τη φυλακή μας, αλλά προαυλιζόμαστε στην πισίνα. Έχουμε Φε... μια άνεση να καλούμε και το πουλμπόι, να μην πνιγούμε στα φύλλα. Λάγετε το νουτος, να το στην πισίνα, να μην ξεχάσετε το φελό, μην πατώσετε. Μην ανησυχείς έτσι κι αλλιώ τα σκατάει πλέον, Χθες γινόταν από τη δουλειά κάτι σε ώρα το βράδυ Πειραιά, Βάρη, αγριεύτηκα. Μιλάμε για 14-15 αυτοκίνητα σε όλη τη διαδρομή, πέντε περιπολικά στο δρόμο με τους φάρους αναμένουν στο εξιά του δρόμου. Μιλάμε για ένα σκηνικό περονόσφορος. Mm. Αν τον ζεις καθημερινά αυτό το δρομολόγιο και το δεις έτσι βράδυ, αγριεύεσαι μάνα μου. <Τι> Αυτό το καινούργιο τώρα τι, τι κόλπο είναι. Οι μετανάστε, οι καραβιέ με μετανάστε, με οι οπλισμένοι με κοροναϊό μα επιτίθενται τώρα. Τι καινούργιο είναι αυτό. Ε, τι καινούργιο, η νέα συνωμοσία. Τι μαύρη προπαγάνδα κάνουνε, φίλε. Πού το πάνε. Δηλαδή μόνο ο πατέρα. Μήκαν από δηλαδή, τα σύνορα, δηλαδή. ήρθαν από τα νερά μα να μα κολλήσουνε. Α, Φέρανε δηλαδή, το χτυκιό. Του κάνει διαλογή, λέει και του κάνει. Και μάλιστα λέει που, τι θέλει να του πάει, θέλει να του πάει και στην εκκλησία, είπε Υπουργό Άμυνα. Μαγιαστά σου όμω, περίμενε Ο ιό δεν ήρθε από του Αγίου Τόπου. Εκτό κι αν οι πρόσφυγε ήρθαν από του Αγίου Τόπου, να το ορίστε. Στοκιμάζει ο Θεός, η πίστη μας. Οι Επίσης δεν ήρθε από το Μιλάνο, από τους πλούσιους που πήγαν στην εβδομάδα μόδας. Νάτο, οι πρόσφυγες ήρθαν από το Μιλάνο πλέ, να πλέ, μας κλέψουν πέ. τις γούνες, να τις πάνε πίσω. Πάντως να βγαίνει υπουργό Άμυνα και να λέει τις εκκλησίες θα τις χρησιμοποιήσει για να κάνει επίθεση με μετανάστες με ιό εκεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι, είναι τρομακτικό το λιγότερο. Είναι σουραλιστικά τρομερό α πούμε. Με αυτή δηλαδή, την δηλαδή, κυβ από αυτό λίγο καλό μεσημέρι φίλε καλή μεγάλη εβδομάδα mm. Ξέρεις γιατί μας μαθαίνουν να με τα χέρια Γιατί Για να είμαστε έτοιμοι αύριο που θα μας πούνε να πλύνουμε και τον κόλο μας Εύχομαι καλή και ανάπτυξη Και γιατί δεν σου μαθαίνουν να πλύνεις, πλύνεις τον κόλο εξ Α ε, Να τα έχουν καθαρά ρε φίλε Να μην έχουν έννοια Δεν μ' αρέσει πρόχειρο μου φαίνεται δε, δε. Έλα γεια Έλα, Έλα. ρε αυτή τη βδομάδα ή όχι. Τι? Παραγγελιές. Όχι. Για, γιατί Γιατί έτσι ρε Καλά εντάξει, έντε γεια. αυτό. γεια. σε το παρελθόν, Σήμερα διαθέτουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα Ένα τεράστιο απόθεμα αξιοπιστίας και σοβαρότητας Χριστέ μου τι ακούω Και δεν έχω καταϊβειά μαζί μου Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο Όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα <Κι> Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης Με τρόπο δίκαιο Όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα <Κι> Πολύ καλό Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε Και να έχουν όλοι μετά Μέρισμα από την αναπτυσιακή έκρηξη που θα ακολου <Κι> <Κι> Αντζούγιας, θα σου πάρω στις πληγές Ρέγγες, Αντζούγιας, παίζουν όλα σήμερα Είναι κινηστία, μεγάλη τρίτη, μην το ξεχνάμε Είναι μεγάλη βδομάδα για όποιον δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει Γιατί φέτο είναι λίγο ειδική αυτή η μεγάλη βδομάδα Αφορά τους πάντες ε, Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημο Νέα πρωτοβουλία από τη σύζυγο του Πρωθυπουργού Μαρέβα Μιτσοτάκη για χειροκρότημα. Η πρωτοβουλία αφορά το βράδυ της Ανάστασης. Σύμφωνα με αυτήν, η κυρία Μαρέβα προτείνει τις 12 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου να βγούμε στα μπαλκόνια μας και να χειροκροτήσουμε τον Ιησού που τα κατάφερε και αναστήθηκε. Η πρωτοβουλία γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τα τηλεοπτικά δίκτυα τα οποία θα καταγράψουν το σημαντικό αυτό γεγονός. Ως Κασιανή θα εμφανιστεί σήμερα το βράδυ από το γραφείο του Υπουργείου της η και Κεραμέως. Ο Υπουργός Παιδείας θέλοντας να συμμετέχει στο θείο δράμα αποφάσισε να ντυθεί Κασιανή και να ψάλει με τους υπαλλήλους του Υπουργείου της το γνωστό τροπάριο εμψυχώνοντας με αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο τους μαθητές και τις μαθήτριες της χώρας. Η Σπύρα που άνοιγε κρυφό τούνελ στην κακιά σκάλα, προκειμένου οι οδηγοί να περνούν κρυφά για να επισκεφτούν τα χωριά τους, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Η Σπύρα που αποτελεί το από 35 άτομα, είχε καταφέρει να σκάψει τούνελ μήκους 125 μέτρων, έτσι ώστε οι οδηγοί να καταφέρουν να διαφεύγουν προς Πελοπόννησο, παρακάμπτοντας έτσι τους ελέγχους της αστυνομίας. Μένουμε μέσα, σουβλίζουμε μέσα, η νέα καμπάνια της πολιτικής προστασίας. Όπως δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, Νίκ Χαρδ, στόχος της νέας καμπάνιας είναι να πείσει τους Έλληνες να σουβλίσουν μέσα στο σαλόνι τους. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είπε ο κύριο Χαρδαλιάς, «Νικ Χάρντ, εγώ έχω ήδη ετοιμάσει μια σκάρα δίπλα από τον καναπέ. Θα ανάψω κάρβουνα και θα βάλω πάνω ένα αρνί και ένα κοκορέτσι», Συμπλήρωσε ο υφυπουργός. Σε ερώτηση δημοσιογράφων το «Πού θα διοχετευτεί ο καπνός», ο κύριος Καρδαλιά, Νικ Χάρντ, απάντησε χαρακτηριστικά. «Να πάει να γαμιθεί ο καπνός και ο κορονοϊός. Εγώ αρνί θα φάω όπως και να έχει». Μόλις έβγαλαν από τον φούρνο την τελευταία παρτίδα τσουρέκια που έψησαν μαζί ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησαν στο διαδίκτυο για να ενημερώσουν τους ακολούθους τους. Καιρός. Καιρός, Καιρός για ηλιοθεραπεία στην Ταράτσα πασαλιμένος με λάδι καρύδας. μετά τις ειδήσει να συνεχίσουμε με τα δικά μας και οι ειδήσει βέβαια δικές μας είναι ε, είναι μεγάλη βδομάδα σήμερα είναι η Κασιανή η ιστορία λίγο πολύ γνωστή την ξέρουν όλοι, την έχουμε μάθει και στο σχολείο η αμαρτία είναι το θέμα και της βδομάδας και γενικώ πάντα η αμαρτία είναι το θέμα να ακούσουμε τρεις αμαρτίες ε, από τρεις ανθρώπους που μπορούν να περιγράψουν την αμαρτία πρώτος ο Βασίλης Λεβέντης και λένε ένα επιχείρημα, άκουσα κατιβουλευτές εχθές του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάγανε και είπαν, η Εκκλησία λέει, δέχεται και το ληστή, δέχεται όλους ο Χριστός. Αφού όμως μετανοήσουν, δεν τους δέχεται εμένοντας εις την αμαρτία τους. Η Εκκλησία δέχεται όλους αφού μετανοήσουν. Και την ομοφιλοφιλία και την, αυτήν την διεμφυλικότητα, όπω τη λένε, τα θεωρεί αμαρτήματα η Εκκλησία. Αυτά είναι τα πρώτα αμαρτία, αμαρτήματα. Η ομοφιλοφιλία και η διεμφυλικότητα, όπω τη λένε, όπως λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Δεύτερος, έρχεται να μας περιγράψει μια άλλη αμαρτία, είναι ο Πέτρος Γαϊτάνος. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω πιάνω τον εαυτό μου αρκετέ φορές να έχω περηφάνεια Ξέρεις τι αμαρτία είναι αυτή Περηφάνεια ότι λες με ο Πέτρος έρχεται στον εαυτό σου Ότι ο Γαϊτάνος που έχω, να ακούω, τη φωνή... φορές τη φωνή μου ας πούμε και λοιπόν από τι ωραία φωνή που έχω Είμαι ένας ερωτικός άνθρωπος ε, Γενικότερα σε όλα αυτά που κάνω Θέλω να έχω ερωτισμό Αλλά ο στόχος μου είναι όλον αυτό τον ερωτισμό να τον διοικητεύσω στον Θεό. Ακόμη και η τεκνογονία και ο γάμο είναι αμαρτωλέ οι καταστάσει. Αν η τεκνοποίηση είναι αμαρτία, πώ θα συνέχιζε, Τέσσερα. Ο ανθρώπινο. Δεν χρειάζεται. να υπάρχει ο ανθρώπινο πληθυσμό. Ο ανθρώπινο πληθυσμό υπάρχει, Γρηγόρη μου, γιατί αυτή είναι η αμαρτία του. Είναι πολύ ωραίο ο Γαϊτάνο και γίνεται καλύτερο, άριστο σχεδόν, όταν μιλάει για τέτοια θέματα. Δεύτερο λοιπόν, τρίτο μάλλον αμάρτημα. Από το Γαϊτάνο είναι η τεχνογωνία, αλλά και η ανθρωπότητα ολόκληρη και ο ίδιο άνθρωπο, αμαρτίες, όλα ό,τι βλέπετε γύρω σα. Είναι μια αμαρτία, ακούσαμε από το Λεβέντη και το Γαϊτάνο ποιε είναι αμαρτίες. Θα ακούσουμε τώρα από τον Τρίτο που ακολουθεί πια την κάνει λίγο πιο συγκεκριμένη. Μια τρίτη νομίζω μεγαλύτερη από τι δύο προηγούμενε αμαρτίε. Εγώ το έχω πει. Και στο Γρηγόριο και στο Άλπα ακόμα δεν έχουν βάλει μυαλό. Στο τέλο, στο τέλο. Οι έχοντε εθνική συνείδηση που συνέβαλαν στην πτώση του Αντώνη Σαμαρά και στην άνοδο του Αλέξ Τσίπρα στην εξουσία, θα πάνε στο, στην εκκλησία, θα ζητήσουν εξομολόγηση να συγχωρεθούν οι αμαρτίε του. Μήπω του συγχωρέσει ο Θεό για την αμαρτία ότι συνέβαλαν στην καταστροφή τη Ελλάδα, Αυτέ είναι αμαρτίες. Κάνουμε εδώ μια σύνοψη, επειδή είναι ημέρε τέτοιε, για το τι ακριβώ είναι αμαρτία. Να ξέρετε να προστατευτείτε. Αμαρτία λοιπόν που δεν ψηφίστηκε. Ο μάρα και ψηφίστηκε ο Τσίπρας το 15, είναι λίγο παλιά η δήλωση. Έχουμε το δεύτερο μέρος του λαού και κολλητά οι δεύτερες διαφμίσεις. Καλημέρα, Αποστολή. Πάει και ο Περικλής ο Κοροβέσης, Μίλησε για τη φιλία, τα ιδανικά, τη συντροφικότητα. Άγνωστε είναι για την εποχή μα, αλλά ναι, οκ. Αγνωστέ, άγνωστε και να μιλήσετε κι εσεί κάποια στιγμή για το τέρα τη αδιαφορία και για τη βία που υπάρχει μέσα στο σπίτι. Γιατί δεν χρειάζεται να πέφτει ξύλο. Τα παρκάρουν τα παιδάκια στα. Πώ τα λένε, στο τάμπλετ, στα κινητά, εκεί PlayStation. Εκεί λοιπόν η βία κάνει παρέλαση. Μα το πείτε κάμια μέρα. Αυτό γιατί δεν είναι τυχαία η βία και οι άντρε που είναι βίαιοι και κακός είναι βεβαίω. Κάποιες μητέρες του μεγάλωσαν. Δεν έγιναν έτσι στη τύχη. Έλα, Μοντολή. Πήγε ο Τσιόδρας και είπε: Σταματήστε να ρουφιανεύετε. Φαντάσου που έχει φτάσει το πράγμα, φίλε. Φαντάσου. Και όχι τίποτα άλλο. Σκέφτομαι ότι φέρνει σε δύσκολη θέση και κάποιου συγκεκριμένου βουλευτέ. Όχι, έτσι που κοροϊδευε για το 1142, α πούμε. Δηλαδή, φαντάσου τι είχε γίνει. Το ρουφιανιλίκι πήγε σύννεφο. Το Σταματήστε 1142 ήταν μόνο η αρχή. Και μετά λες για τον Πογδάνο. Ο Πογδάνο μπροστά του είναι αθώα απεριστερά, να καταλαβαίνω το συσχετισμό. Δεν το Πού, και πού. Επειδή δεν είναι Ρουφιάνο, γι' αυτό το λέω. Α, έτσι ούρθα, ναι, okay. Okay, yeah. Έλα, γεια. Yeah. Έλα Αγγρικιά μου, λοιπόν, επειδή παίρνω καπάκι με αυτά που άκουσα με τον γιατρό που σας α, α, άκουγε κάθε μέρα και είστε το πιο υγιές α, και στα εβδιανά, και εγώ είμαι μεγάλος, θα σας ακούω, ακούω τουλάχιστον 50 χρόνια ραδιόφωνο ότι ό,τι τώρα έχει βγει εσεί, εγώ σας, κατα, σας συγκαταλέγω και στο πάνθεον των διεθνών παιδιών της Ελλάδος του Μίκη, του Μάνου, της Μελίνας και του Αγγελόπουλου. Και λίγα λες. Έτσι. Σήμερα πήρα να σου κάνω θετική κριτική. Α, Γιατί δεν πει, μ' αρέσουν πήγε, αυτά. Βαριέμαι. Άντε, για πε. <λαιδί> το να κάνω και είπα να πω και το καλό. Είσαι ξυνιόλα, α πούμε, και είπε λίγο να το σπάσω μεγάλη εβδομάδα. Όχι, απλά λέω τέτσι, να μιλάμε για τα καλά. Λέγε μωρή τη θε. Τι θέλω να πω, μωρέ, λέω, μπράβο, Κρατάτε καλά το επίπεδο τη εκπομπή. Κατάλαβα, το πιασα. Το καλοκαίρι, πώ το βλέπει, Θα μπει παραλίες παραλίε, με... Εξαιρετικό. <στονίτλαιο> θα πήξουμε στην παραλία και στη συναυλία. Κόλαση θα γίνει, <στονίτλαιο> Θα ξεχάσουμε <στονίτλαιο> τι σημαίνει <στονίτλαιο> μπάνιο και πολιτισμό. <στονίτλαιο> Μια χαρά το βλέπω, Ειδικά για τον πολιτισμό. που Αυτοί δεν καταλαβαίνουν εκεί ένα χρηστό ηρεξί. Είναι και η καλύτερη αχύλιο πτέρνα για να χτυπήσει ένα λαό. Ο πολιτισμό. Μια χαρά του βολεύει. Καλά, Βασόρη, καλημέρα. Καλημέρα. Ό, τι γίνεται, Γιάννη, εσύ είσαι, Γιάννη. Ο γινεται γιαννη εισαι γιαννη ο γιαννη σου πω. Καλά, σε Γιάννη. <στονίτλαιο> Με μια υπόθεση. Η υπόθεση εργασίας τα λέγαμε. Ναι, ναι, υπόθεση εργασίας. Αχα, αχα. Πριν 50 μέρες κάποιος Έλληνας πήγε στη Ζούγκλα με τον Ταρλάντη στο βόρειο πόλο. Κόλο, κόλο καλύτερα κόλο. 50 μέρε, έτσι. Και ερχόταν σήμερα στην Αθήνα και βλέπει άδειου του δρόμου και τα αυτοκίνητα ε, εδώ και εκεί. Τι θα νόμιζε, Τι θα νόμιζε, Θα νόμιζε ότι. Α, ξέρει τι θα νόμιζε, Ότι έγινε ο τρίτο παγκόσμιο πόλεμος Να τα. Τώρα, από ποιον έγινε, Πώ θα το νόμιζε όμω, Ούτε ένα όλμο δεν υπάρχει, Ούτε μια τρύπα τουλάχιστον στην άσφαλτο. Ούτε καν σημάδια από ερπίστριε. Τι στο διάλογο, Γιάννη. Τώρα θα νόμιζε αυτό, αλλά θα νόμιζε και, κάτι άλλο. και τι άλλο θα νομίζε Ότι ξεκίνησε το Big Brother και είναι όλοι μέσα Και ποιος τον έκανε το Αυτός Big ένα μηδέν, ποιος Ο 66 και βάλε και ένα νούμερο ακόμα Ο 66 3 πάει Τζόγκερ είναι όχι, όχι. Δεν είναι ε... τζόκερ. Α, δεν τολμά να το πει, Γιάννη, ε. 66. Μην το πει, μην το πεις δεν το επιτρέπει. Πεί τη Γιάννη. Το ξέρει. Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ καλά. το 9 θα βάζα. Δηλαδή 69, κι άλλο ένας από πίσω στην αρχή. Γιατί παρετήθηκε η να ρωτιούνται όλοι. Εμεί εδώ έχουμε την απάντηση, διότι πριν 10-15 μέρε άνοιξε μια νέα σελίδα, ένα ρήγμα, ένα ρήγμα μάλλον, στην κυβερνητική συνοχή. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και χρόνο πολλά κύριε δεν ξέρω γιατί. Θα παρακαλούσα αν είναι δυνατόν αυτό να το, να το βελτιώσουμε. Δεν σας βλέπουμε καλά. Και είστε νέος και ωραίος άντρα. Πώς θα γίνει. Πρέπει να σας βλέπουμε. Είστε νέος και ωραίος άντρας. Δεν ξέρω τι εννοείται και τα χέρια στο το Είναι η μου εσύ, γιατί διαμαρτύρεσαι. Σας έκανε η κυρία Γιατί όχι. Εκείνη στιγμή, ήταν εκείνη στιγμή, όλο το τραγούδι δεν λέω, αλλά πάρ' τελείω. ήταν εκείνη στιγμή που η Τρέμ την είχε πέσει στο Γιάννη Βρούτσι που έβγαινε να μας ενημερώσει για όλα αυτά που κάνουν και τελικά είχαμε αυτό το ειδήλιο προστιγμηνή, ίσως αυτό να σήμανε και την αποπομπή της παρέτηση, δεν καταλάβαμε, από την ΕΡΤ, επειδή είναι και μεγάλη εβδομάδα και επειδή είναι κάπως τα συναισθήματα και όλα αυτά, και είπαμε να μην βάλουμε αλοχητικό από όλους αυτούς, πολλά έχουμε ακούσει λίγο να καθαρίσει το μυαλό αλλά με πιο κεφάτο και πιο εναλλακτικό τρόπο Εκτελεστικό που πριν έχει να κάνει με την εκτέλεση. Νενταλάρα Μαρινέλα, χατζηδάκης βέβαια. Παλιά, το έχουν πει πάρα πολύ. Παλιο τραγούδι, ωραίο όμω. Και καθόλου παλιό τράγουδο, κάπω έτσι σα αποχαιρετούμε. Μόλι τελειώσει το τραγούδι, θα ανάσεται εδώ, θα βάλει το τρίτο μέρο του λαού. Μα πάει στο μαγαζίνο, Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο μαζί με τον άλλον. Γεια σα. Σας. Γεια σα! Αφού δεν ο κόσμο τηλεφωνώ. Ε, παιδιά, μα βρωμάει το κανάλι, ρε παιδιά. Τι? <laughs> μα βρωνα... βρωμάει, λέω, μα βρωμάει ο Γιώργη. Τι γίνεται με αυτό, δε. Ε, συγγνώμη, κλείστε και στη μίτι σα, τι να κάνω. <laughs> δεν σου δόμησε τη σοδία όλη η χώρα που τριγυρνάει σαν υπουργό. Το κανάλι σε πείραξε. Όχι, βέβαια. Καλά, κάτι που το βάζετε στο κανάλι, να το κοροϊδέψετε. Γιατί έχω τράκομα. Καλή συνέχεια. Γεια, yeah, γεια. Yeah. Κάνει παγκαλαμά μου, Απα καλά εδώ, μπουζουκέ μου. καλά το παγλαμά. Πώ πώ, Το πέσει καλά το παγλαμά. Μια χαρά τον παίζω. Μπράβο, να σου πω άλλη και άλλη ιστορία. Πέ τη μαλλαφιά σου ατέλειωμε. Εγώ λέω μόνο αλήθεια. Πέσει τη μαλάβια σου τώρα πάρα παρακάτω. Κάποτε θα έρθουν να μα πουν αλλά μα έχουν πριν από πριν πω μα αγαπούνουν κι εγώ και εσύ και όλοι μα και οι περισσότεροι λειτουργήσαμε σαν καιρτελίδε. Κάποια στιγμή το γιο μου και με ρώτησε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό και τι του απαταρα, ο αγκαλούμ μπομ μπαμπαγκύνουμε. Να νομίζω αγάπη είναι ελέφαντα είναι αυτό, τι είναι αυτό τι είναι αυτό τι είναι αυτό που αγαπη το λένε και με αυτό και λένε και κλένε είναι γρήγορι, με εκεί με γλυκά και να φέρε και το φέλλον και το φεζίνο του ψηλάζει. Καταλαβε, τι θα κάνουμε Η αγάπη είναι ελέφαντα Μαγλαμά, τώρα θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Σε βαρέθηκα γεια. Το γράμμο. Έλα. Θα γλαπώ πολύ. Καλά. Και κοπέλια αυτές τις ημέρες που σας φωνάζετε, περιμένω κάθε μέρα πάει μια να σας από Κύπρο στη λέσχανο. Από που; Από Κύπρο. Καλά. Είναι. Να είσαι προεσιακό το θύμιο τώρα που λέει για τα σκυλιά και τι βόλτε και έχει λησάξει έχει να βγαίνει 300 φορέ έξω για το σκύλο Δήθεν. Άλλο κανεί δεν γέννησε, μόνο η Μαριά Γιάννη Του χολύσει. Του χολύσει έτοιμη. Και λύση κυβερνητικού ύφου. Για πε. Ή θα δώσει το σκυλί, ή αν θέλουμε να είμαστε τελείω ευτυχισμένοι με την κυβέρνηση, μπορεί να του κάνει και θανασία, αλλά δεν είμαστε τόσο καύροι. Αλλά τέλο πάντων πρέπει να απαλλαγεί το σκυλί. Αφού φταίει το σκυλί για τι βόλτε πρέπει να, να βρει να τρέπον ένα μισό σκυλό, Συμφωνείς? Όχι. Έλα αρέσει. Δηλαδή πώ θα το λύσουμε, αλλιώ θα βγαίνει κάθε λίγο και έξω. Ναι, θα βγαίνει κάθε λίγο και λιγάκι έξω. Τι δεν κάνει. Πα... Ή θα το φέρνει, να σχέσει τη δικιά σου την αυλή. Εντάξει, είπα να προτείνω μία λύση. Μια μια ε... όμω. Έλα αρέσει η αποστολή μιλάς, έτσι. Ακούω... δεν δηλαδή, μιλάω έτσι, αφού έτσι να <laughs> <θα καταλαβαίνεις> Όσον αφορά του ηλίθιου τώρα που βγαίνουν το σύστημα. Λοιπόν, πόσο ηλίθιο μπορεί να είναι κάποιο πάει σε μια έρημη παραλία και κάνει μπάνιο και τον γράφουν φυσικά και πληρώνει 150 ευρώ. Είναι πολύ ηλίθιο. Πόσο ηλίθιο είναι κάποιο οποίο δεν ξέρει ότι μόνο με έκθεση στον ήλιο δυναμώνει το νοσοπητικό του σύστημα και φυσικά τον μπάνιο στη θάλασσα ενεργοποιεί πάρα πολύ όλη τη διαδικασία τη άμυνα του οργανισμού. Εσεί αυτό που έφαγε το πρόστιμο τότε. Εγώ το έφαγα το πρόστιμο. Α και το φάγε. Αν παραμείνει 150 ευρώ, άμα το ανεβάσουν δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να κάνω αυτό το μπάνιο. Μπορεί να κάνω βόλτα. Ήγε, έκανε μπάνιο, παραδέξτε το μαλλικά. Πιστικά και έκανα μπάνιο. Και κάνω κάθε μέρα. Σε πιάσανε? Μια φορά δεν πιάσανε. Εντάξει, πιστεύω να μην ξαναπιάσω. 150? 150? Ένει σαν τον τζόκερ. Άμα το πιάσει μια φορά, μην ελπίζει και δεύτερη. <laughs> Άμα πιάσει μια φορά το 5, το 5 συνένα ξέχατο. Ξέχατο, δεν σου ήρθε. Τι τη άλλη δεν έχουν διευκρινίσει και πού να το πληρώσω. Ακόμα δεν ξέρω πού θα πληρωθεί. Πήγα να το πληρώσω και μου λένε δεν ξέρουν. Δεν είναι εδώ, είναι αλλού, θα δούμε. Αν Είσαι το πληρώσει εγκαίωση, έχει 25% μείωση. Μπορεί, αυτό ή ελπίζα και αυτό. Ή, καμιά μάσκα δώρο. Δεν... ή μια Έλθει με το χαρδαλιά, κάτι. Κάτι, γιγάτι, κάτι να κερδίσουμε. Ρε. Αυτά τα λεφτά τώρα ξέρει που πάνε. Ε? Δεν είναι τώρα ιδέα έτσι. Yeah. Στου yeah. γιατρού πάνε. Yeah. Στα νοσοκομεία πάνε. Στο σύστημα υγεία για να πάρουν μάσκε για γιατροί. Καλέ. Μην νομίζει ότι ιδέα έτσι τώρα το κράτο. Όχι, αυτέ που του δώσανε πάντω είναι για τη σκόνη. Δεν κάνουν για του ιού. Για του κόλου. Βάζει μάσκα στον για κόλο ο λόγο. Όχι για το, ε, του κόλου. Για, για τη σκόνη. Α, για τη σκόνη. Βάζει μάσκε στη σκόνη ο λόγο τα κάνανε τσουρέκια με το βαρυφάκι, έλεος ρε φίλε, έλεος. Τι πήγε να κάνει ο άνθρωπος ένα ταξιδάκι στην έγινα και... Ε, εντάξει μωρέ τώρα τι είναι η Αίγινα, 18 μίλια είναι άσε μας τώρα, άντε τώρα λίγο... Καλέ μπορεί να μην βρει ένα τηρή στο σούπερ και θα πας μέχρι την Αίγινα να το βρεις.